Κυρία Αυτιά, ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμίας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια Μπράβο! Και, και η Θεανό Φωτίου είναι καλά, με ερωτηματικό στο τέλος, είναι η κυρία, συντρόφισσα υπουργός, που είπε αυτή τη φράση στον Γιώργο Τον Αυτιά. Όλοι εκεί πάνε και καταθέτουν τις απόψεις τους, συμφωνούμε, δεν το συζητάμε. Ε, είναι παγκόσμια ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται 100 χρόνια. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποιο ήταν ο προηγούμενος, στην Ελλάδα μάλλον εννοεί, δεν ξέρω, σε όλο τον κόσμο, Αν είναι σε όλο τον κόσμο είναι ο Λένιν. Αν είναι στην Ελλάδα ψάχνουμε να βρούμε πριν 100 χρόνια ή στα προηγούμενα 100 χρόνια ποιος ήταν αυτός ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις τι έχει αφήσει ο καθένας πίσω του. Βέβαια ο Τσίπρας έχει μπροστά του να αφήσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. θέανο Φωτίου, μέλος της κυβέρνησης, με πάρα πολύ καλά λόγια. Για τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κομματός τη, βεβαίω. Λίγο πριν γίνει η Κεντρική Επιτροπή, τα είπα αυτά. Αλέξη Τσίπρα. Η δεύτερη είδηση που ακούσα στο Δελτίο πριν λέει ότι έχουμε πρωτογενέ πλεόνασμα. Μην ακούτε όλα αυτά που λένε δεν έχουμε, δεν λειτουργούν νοσοκομεία, δεν λειτουργούν με φορείες, δεν επιστρέφουν χρήματα, μόνο μισθή συντάξει ακόμα δίνονται. Έχουμε πρωτογενέ πλεόνασμα ύψου 2,1 δις ευρώ. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ εμφάνισε ο προπολογισμό, όπω ακριβώ θα εμφάνιζαν και οι προηγούμενοι στα χαρτιά. Στα νούμερα, στα κοιτάπια, στην πραγματική οικονομία και ζωή. Το ακριβώς, ακριβώς αντίθετο. Είχαμε κεντρική επιτροπή, τα είπε μια χαρά εκεί ο πρόεδρος. <Τοί> Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να επαναλάβω. <Τοίλιο> <Τοίλιο> Πρόκειται να υποχωρήσουμε σε παράλογες απαιτήσει. <Τοίλιο> να υποχωρήσουμε σε παράλογες απαιτήσει στο θέμα του ΦΠΑ στο θέμα του ασφαλιστικού συστήματος της αγοράς εργασίας ή σε οποιοδήποτε άλλο τομέα του πιο αποτυχημένου προγράμματος στην ιστορία των προγραμμάτων διάσωσης του ταμείου Μπράβο! <Το Επιτέλους και ένας Πρωθυπουργό που λέει ότι θα υποχωρήσουμε στις παράλογες απαιτήσει, γιατί μέχρι τώρα δεν το είχαμε ακούσει αυτό. Ποτέ όλοι οι προηγούμενοι έλεγαν θα υιοθετήσουμε τις παράλογες απαιτήσει. Φτάσαμε ως εδώ επειδή όλοι οι προηγούμενοι και ο σημερινός απορρίπτουν Τι παράλογε απαιτήσει των παράλογων δανειστών στην κρίσιμη εβδομάδα που ξεκινάει και σήμερα για να κορυφωθεί, στην πιο κρίσιμη επόμενη εβδομάδα που θα έχει μεσολαβήσει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματο, που η Ντόρα Μπακογιάννη από χθε το βράδυ συνεχώ αφήνει υπονοούμενα για αυτό το τρίμερο. Θα τα ακούσουμε στην πορεία γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται. Να θυμηθούμε δηλαδή πού ακριβώ βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξεχάσει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε παρεκκλίνει από τι προγραμματικέ μα δηλώσει de Mamy. όμω Ότι έχει κανείς καλό είναι, εκτός από θέματα υγείας όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε και τις κόκκινες γραμμές. Έχει ξεχαστεί λίγο η Θεσσαλονίκη, αλλά θα την θυμηθούμε, θα τη βρούμε όταν έρθει. Η ώρα άλλωστε, όπως το είπε προχτές, έχουμε τετραετία παρά τέσσερι μήνες μπροστά μας είναι όλος ο χρόνος, για να τα συζητήσουμε. Μεθαύριο είναι το Αγίου Πνεύματος ένα ωραίο τρίμερο, κάντε αυτά που έχετε σχεδιάσει να κάνετε, φύγετε την Παρασκευή, γυρίζοντα στη Δευτέρα το βράδυ, μπορεί τα πράγματα, όπως λέει η Ντόρα πάντα, η Ντόρα Μητσοτακή, μπορεί τα πράγματα να μην είναι έτσι ακριβώς όπως τα έχετε αφήσει.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 Έχουμε όμω και κόκκινε γραμμέ. Έχω και κότρο, πάμε μια βόρτα. Ο Βουτσά έχει κότρο, ο Αλέξη έχει κόκκινε γραμμέ. Ό,τι έχει κανεί είναι πάρα πολύ καλό, το είπαμε και πριν. Τα υπονοούμενα τη Δόρα, όχι μόνο τη Δόρα, έχουν αρχίσει γενικότερα. Ότι αυτό το τρίμερο που έρχεται δεν θα είναι μόνο το κλασικό καλοκαιρινό τρίμερο. Πάνε αυτέ οι εποχέ που βλέπαμε μόνο τι απευθεία συνδέσει από τη Μήκονο. Τι ακριβώ έχει συμβεί τώρα, σύμφωνα με τη λογική τη Δόρα και τι προβλέψει τη Δόρα και την ευχή, φαντάζομαι, θα θέλει να δούμε και άλλε συνδέσει από άλλα μέρη, εξίσου καυτά, όπω ήταν και τα τραπέζια που χορεύαν στη Μήκονο. Τα ATM δηλαδή των τράπεζων, Ο παγκόσμιο ηγέτη που γεννιέται με την παγκόσμια ακτινοβολία, που γεννιέται κάθε 100 χρόνια, θα μα πει τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ, αν θέλετε, πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών. Σημαντική στροφή 360 μηρών σε σχέση με τον πυρήνα της νημονιακής πολιτικής που ήταν η αντεργατική πολιτική. Σημαντική <σομίου> στροφή 360 μηρών Έχουμε όμω και κόκκινε γραμμέ. Έχετε κόκκινε γραμμέ. Έχουμε και 360 μοίρε. Έκαναν οι δανειστέ. Ξέρετε τι συμβαίνει αν κάποιο κάνει τι 360 μοίρε. Γυρίζει ακριβώ στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησε για να το λέει ο Παγκόσμιο ηγέτη που γεννιέται μια φορά στα 100 χρόνια. Κάτι παραπάνω θα ξέρει για τη, στάση, για τη στάση των δανειστών. Αυτό περιέγραφε στην Κεντρική Επιτροπή. Έχει γίνει και ένα θέμα με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Πλέον όλη αυτή η φράση, θέμα και ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν υπάρχει λόγο. δεν μπά περιπτώσει, πρέπει να περιγράφουμε αυτά που συμβαίνουν. Ένα ακόμη θέμα με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Αλέξη Τσίπρα για το διορισμό τη διοίκηση στην ΕΡΤ, τη σχέση τη Βούλη που πρέπει να εγκρίνει τα όσα θα συμβούν στην ΕΡΤ. Ξέρετε όλα αυτά που συμβαίνουν. Λίγο πριν πριν μπούμε εδώ μέσα στο στούντιο, συναντήθηκε στο περιστήριο Η Ζωή με τον Αλέξη. Εσεί ποιο είστε? Με υποψήφιο τη αριστερά, πώ λέγεστε. Δημό Αλέξη Τσίπρα, από ποιο Λέβει μέσο είστε. Είμαι από την Ελλάδα. Εσεί ποιο είστε? Με υποψήφιο τη αριστερά, πώ λέγεστε. Δημό Αλέξη Τσίπρα, από ποιο μέσο είστε. Είμαι από την Ελλάδα. <μ Είναι ένα μέσο η Ελλάδα γενικότερα. Έκανε αυτέ τι ερωτήσει, έχει μάθει, τι κάνει παντού. Βρέθηκε και ο Αλέξη εκεί μπροστά. Τι να μπορέσει να πει κάτι διαφορετικό. Όταν έχει τη ζωή απέναντί σου, μόνο που την κοιτά, είναι αρκετό. Οπότε έδωσε τι απαντήσει για να μάθουμε κι εμεί ακριβώ τι συμβαίνει. Τη γυροβίζουν, τα έχετε πληροφορηθεί. Οριακά μείναμε μέσα στην γυροβίζουν, 19η θέση. Ενώ όλα έδειχναν ότι θα ήμασταν πάρα πολύ. Καλά, βεβαίως δεν ήθελε και η κυβέρνηση να πάρουμε το διαγωνισμό, όπως κατήγγυλή τραγουδίστρια κανά δύο μέρες πριν. Ήταν μια αμοιβέα επωφελής θέση και για μας και για τους Ευρωπαίους της Eurovision. Ε, υπάρχουν καταγγελτικά μηνύματα από τη Νέα Δημοκρατία, είναι λογικό, γιατί πάντα επί νέα δημοκρατία τα πράγματα στις Στο συγκεκριμένο πλαίσιο πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Εδώ όμως τώρα με ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να φαίνεται η καθοδική πορεία της χώρας μας στην Ευρώπη όμως παραμείναμε αυτό να κρατήσουμε ως το αισιόδοξο γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος να έχει το αισιόδοξο. Άλλωστε η εντολή ήταν σαφή στι 25 Ιανουαρίου πάση θυσία μέσα στην Eurovision, δεν ήταν αυτή η εντολή αλλά δεν ήταν και, και το άλλο η εντολή οπότε όλα μαζί τα βάζουμε, ταιριάζουν απόλυτα Μιχαλογιαννάκης γιατί το έχουμε πει από προχτές είναι μια συνεδρία η εκπομπή Ελληνοφρένη από τη ΜΙΕΟΣ δύο, ΔΙΟΜ, Μιχαλογιαννάκης ακολουθεί Αλέξι μου είναι αδύνατον μέχρι τέλη του Δεκέμβρη να δώσω με 18,1 δύσμονι απαιτήσεις τους; Και τι πρέπει να κάνω; Πόσο μάλλον 29,4 μέχρι μπαλκόνι. το 2010 Και τι να κάνουμε; Και επιτέλους αυτά που λέει ο αυτίας να κάνεις. <Το> Επιτέλου, αυτά που λέει ο Αφτιά να κάνει. Αυτή είναι η σωτηρία. Το λέει ο βουλευτή, ο κυβερνητικό που έχει εκλεγεί με ψήφου εκεί του κριτικού. Έχει εκλέξει αυτό ο λαό άπειρου κατά καιρού. Όλου καλού. Το λέει ο βουλευτή, αφού λέει ότι δεν θα κάνει ο Αλέξη, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα του Γιώργου. Αυτια AGB όλη η χώρα, μια τεράστια AGB. Δεν χρειάζονται ούτε κάλπε ούτε δημοψηφίσματα. Το τηλεκοντρόλ νομίζω είναι αρκετό για όλα αυτά που. Ζούμε, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211 200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Ξέρετε ποιο απαντά εκεί. Όποιο θέλει να στείλει σε μένα τα και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 5400. Και αν θέλετε να στείλετε και μήνυμα μέσω mail στη διεύθυνση του ντιοπαπάκυριαλεφm.gr. Ο Νίκο Απρανίδη δεν θυμίζει τον ήχο. Και το έχουμε ακούσει αρκετέ φορέ, αλλά θα ακούσουμε και τη συνέχεια του. Σχεδόν κάθε μέρα το ακούμε το τελευταίο 15η γιατί έχει μια ιδιαίτερη αξία. Είναι η τοποθέτηση του Τσίπρα στη Βουλή όταν ήταν αντιπολίτευση. Για την κατάργηση με ένα νόμο όλων αυτών των συνθηκών μνημονίων που ε, μαστιγώνουν αλήπητα τον ελληνικό λαό τα τελευταία 4-5 χρόνια. Θα ακούσουμε όμω και τη συνέχεια, η οποία συνέχεια περιγράφει το πώ θα πάμε στη διαπραγμάτευση. Γιατί αν δεν τα καταργήσουμε όλα αυτά, όπω λέει ο πρόεδρο, ο παγκόσμιο ηγέτη, με ένα νόμο, δεν μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι τη διαπραγμάτευσης. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια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 και τότε να κάτσουμε επί ώρες στο τραπέζι την διαπραγμάτευση. Εσείς ποιος είστε Δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος Πώς λέγεστε Ελένη Πώς λέγεστε Βάση από τη Μητυλίνη. Από ποιο μέσο είστε Είμαι από την Ελλάδα Έχουμε όμως και κόκκινε γραμμές Έχω και κότρω, μια βόλτα Ε, Αυτιά, ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτη παγκόσμια ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Και έτυχε εμάς να γεννηθεί. Εδώ στην Ελλάδα όπως το λέει η Θεανό Φωτίου και λίγο πριν ο Μιχαίλου Γιαννάκης το λέει και Λεβεντόπεδο, όχι το Αρίστο που έλεγε ο Παπαμιχαήλ, τον Αλέξη Λεβεντόπεδο. Λέει εδώ ένας ακροατή μήνυμα για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τόλμησε να θίξει τα μουμουέ και έχετε λυσάξει ο πραγματικός φασισμός σε όλο το μεγαλείο, όμω σας μάθαμε ρε. Ε, εννοεί με τη φράση «Τόλμησε να θίξει τα μου μουέ και έχουμε λησάξει την δεύτερη μέρα του σόου που έδωσε, τη μία ήταν το τον αστυνομικό τη δεύτερη μέρα με τους δημοσιογράφους εκεί στο πνευματικό κέντρο που είχε πάει για αυτή την εκδήλωση και έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, απάντηση. Ε, τι να θίξει τα Μουμούε. Τα Μουμούε είναι θυγμένα από μόνα του. Τα θίγει οποιοδήποτε. Κάθε μέρα εκπέμπουνε, μπαίνουν σε όλα τα σπίτια. Ο κόσμο έχει πολύ συγκεκριμένη αρνητική στην πλειοψηφία του άποψη για τα Μουμούε. Δεν προσφέρει κάτι παραπάνω να λέει οποιοδήποτε, επώνυμο, ανώνυμο, διάσημο, οτιδήποτε, κάτι για τα Μουμούε. Δεν αποκάλυψε κάτι ιδιαίτερο που δεν ξέραμε για τα Μουμούε. Η πρόεδρο τη Βουλή. Το ακριβώ αντίθετο. Απευθυνόμενο σε δημοσιογράφου απλού. Από κάτω, όχι ότι δεν έχουν την όπια ευθύνη μπορεί να έχει οποιοδήποτε σε όλα αυτό που γίνεται στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια, όμως είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας, ο ρεπόρτερ που κρατάει το μικρόφωνο για να πάρει την όποια... Δήλωση. Απευθυνόμενοι, απευθυνόμενοι λοιπόν σε αυτούς, είπε με έτσι, το γνωστό στόμφο που έχει η ζωή Κωνσταντοπούλου και νομίζοντας ότι λέει κάτι που για πρώτη φορά αποκαλύπτεται και ότι δεν το παίξουν μάλιστα και το βράδυ τα κανάλια, ότι την ώρα που δεν έχουμε φάρμακα κάποια μου μουέ δεν πλήρωναν φόρους κτλ. Μάλιστα. Φέρε νόμο. Αυτό μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Όταν είσαι θεσμικό παράγον και μάλιστα ο τρίτο στη τάξη, δεν κάνει διαπιστώσει. Φέρε νόμο, φέρε τροπολογία, πίεσε την κυβέρνηση, βάλ του φυλακοί, αναγκασέ του να πληρώσουν. Κάνει όλα αυτά που πρέπει, προβλέπεται και από τη θέση σου πια που έχει και αρμοδιότητε περισσότερε και εξουσία περισσότερη. Κάνει τα δέοντα. Δεν έχει νόημα να τα καταγγέλει για να κάνει σόου προ του χαχόλου που από κάτω διψάνε να ακούσουν την παραμικρή αλήθεια από το στόμα οποιοδήποτε. Αυτά είναι περιττά. Το καταλαβαίνει ο καθένα, γι' αυτό μπαίνουμε και σε άλλα ε, μονοπάτια. Δεν μα έχει ενοχλήσει καθόλου ούτε αυτά που είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε κανεί όταν λέγεται μέσα μαζική ενημέρωση, γιατί είναι το πιο εύκολο αυτή την εποχή να τα βάζει με τον καθρέφτη, που έχει ευθύνε και ο καθρέφτη. Έχει τεράστιες, αλλά οι πραγματικέ ευθύνε δεν είναι εκεί. Δεύτερον, απέναντι στον αστυνομικό διευθυντή την είδαμε να λέει και να κάνει αυτά που είπε και έκανε. Απέναντι στου δημοσιογράφου, με κάμερε πάντα, την είδαμε να λέει και να κάνει αυτά που. Έκανε. Απέναντι στο βενζινά που δεν είχε κάμερες, τι φαντάζεστε ότι θα έκανε και θα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου επειδή πολλοί μιλούσαν και μιλάνε ακόμη βεβαίω για μια τεράστια σκευόρια. Εκεί που δεν υπήρχε κάμερα, πώς τη φαντάζεστε, μιλήχια να είπε αυτά που είπε όταν με κάμερες λειτουργήσε έτσι όπως λειτουργήσε. Τελειώσαμε με αυτό, πάμε στα υπόλοιπα, η βούλτεψη είναι κοντά μας, ζει μαζί με τον Παλαούρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε λοιπόν, μας λέγανε, δεν τα θέλουμε τα μνημονιακά λεφτά, θα ζήσουμε χωρίς αυτά. Τους λέγαμε παιδιά δεν γίνεται, για θα πρέπει να δίνετε τις δόσεις για να μην υπάρχει ξεχρεοκοπία και πιστοτικό γεγονός, όπως και τις δίνουν και μετά αυτά θα λείψουν από τη χώρα. Εκατό ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή είναι κινητοποιημένα λόγω έλλειψη ε, ανταλλακτικών. Άρα, Ενώ, πριν λοιπόν, πριν αυτό... Ενώ πριν καναν σουζες, λέει ο Παλεόρρος, ωραία και αν δεν ήταν και για... Σοβαρό, σοβαρότατο, σοβαρότατο θέμα. Ε, θα ήταν πιο ωραίο και θα γελούσαμε πραγματικά. Και λίγο άδονε γιατί σα έχει λείψει. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 30 τόσα λεπτά, 20 λεπτά για την ακρίβεια και δεν έχουμε ακούσει καθόλου άδονοι. Λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την εποχή. Αντέχει να κλείσει τη συμφωνία ο κύριο Τσίπρα. Με γεια του, με χαρά του. Θα κάνει ένα διάκλημα, θα πει Ελληνικέλα, Ε. Τέσσερα χρόνια λέγαμε ανοησίε. Δυστυχώ κάναμε λάθο. Δεν σκοροϊδέσαμε. Το πιστεύαμε. Τώρα όμω σας λέω εγώ, που μου δώσετε τον τοίνα να κάνω σκληρή διαπραγμάτευση και 4,5 μήνες διαπραγματεύομαι και δεν έχουμε τίποτα, αυτέ είναι οι επιλογέ. Και ελπίζω να καταλάβει ότι η ιστορία θα το γράψει με πολύ μαύρα γράμματα, εάν επιλέξει τη ρήξη και ακούσει του μυρλού και του παλάβλου που έχει στο κόμμα του. Γιατί αν επιλέξει τη ρήξη, μην εκπλαγείτε αν έχει την τύχη του γούναρη. Μην εκπλαγείτε αν έχει την τύχη του γούναρη. Γιατί οι εθνικέ τραγωδίε τελειώνουν άσχημα, δεν τελειώνουν καλά. Ούδη. Εδώ, ο Άδωνη μιλάει για το γουδί δίκη των 6 κτλ. Μικρασιατική καταστροφή. Το φαντάζεται, το περιγράφει εδώ και καιρό βέβαια, το φαντάζεται και έχει φτιάξει και την κατάληξη. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Τσίπρα στο γουδί, αλλά έχει να προηγηθεί. Προηγούνται πριν από τον Αλέξη, που δεν ξέρω αν πρέπει και ο Αλέξη. Με αυτά, μετά μέχρι σήμερα δεν τεκμηριώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά έχουν σειρά, καμιά δυο από του προηγούμενους που θα έχουν τη χαρά για να απολαύσουν το αν. Το αν. Έρθει ο Αλέξης στο συγκεκριμένο πάρκο γιατί πια το έχουμε φτιάξει πάρκο. Γεια σου, καμπαράκο μου. Πεθαίνει. Αφού με έβγαλε να πούμε, είσαι ωραίο έτσι. έτσι. Θέλω να είσαι αντικειμενικό. Δεν παίρνω, χαμπαριγορέ. Πιο αντικειμενικό από μένα πεθαίνεις. είναι μόνο ο αυτιά, φαντάσου. <laughs> ρε μακάκα με, με την αλογομούρα, τι γίνεται, ρε Τι μα... σα έλεγα, ότι και τα κομμούνια τα πανατικά. Μ' αρέσει γίνεται, που μα... λέγαμε μα... ότι αυτή είναι η αναρχόπλητη. Ότι θα λέγαμε ότι αυτή είναι η αναρχόπλητη. Πιο ορχομανή από αυτού πεθαίνει. Ρε μα... έγινε. Αυτή η αλογομούρα θα του βγάζει σαν τη Βόρεια Κορέα, ρε μακάκα. Αυτά θέλετε να του βάλει. Όχι, θα περασπιστούμε και τον μπάτσο τώρα. Ένα θέμα είναι Είναι η αρχομανία της ζωής, ναι. Αλλά όχι να περάσουμε α, και τον πάτσο. Α, με α, μόνο α, που, α, που α, βλέπεις α, ένα πάτσο να ξεφτιλίζεται μπροστά σε μια κάμερα, το ευχαριστιέσαι. Δεν έχει να κάνει. Ανεξάρτητα με ό,τι πει η ζωή. Τι να σου πω να μ' έχω χάσει πάσα ιδέα. Εσύ θέλατε το ΣΥΡΙΖΑ, πάρτε τον τα Τελειά. μου μαζίκα τώρα. Πάτε τον τώρα μαζίκα, το ΣΥΡΙΖΑ. Δημοκράτες του κόλου! Ναι. Ε, μα... Ναι, εγώ είμαι. Έφαγε του μπάτσου η του έκανε, του δευση, ούλιο, στήριξη, και Έφαγε θα... θα κατέβουν σε πορεία οι μπάτσοι να λένε ότι και η Βουλή η δέρνει Ο άλλο ο, ο, ο, μα... <στομίως> ο κούπα έφωσε το μικρόφωνο κόντα το καταβήγη. Έπταγε το κοντανοπούλη που δεν του είπε, και το δημοσιογράφε. Ο γκούμα τι δουλειά έχει εκεί, μπορείς να μου πει. Πέραγε από τη Βουλή και το πέρασε μήκονο Τι δουλειά έχει, παιδί μου, δεν δικό του αυτό. Μήπω φορούσε η ζωή και τον Δεταιίο ειδήσε με, με το στενό ή κολαγιόραγε. Τι φόραγε πάλι, παιδί μου. Ποιο στην τρολάρι έτσι. ποιον έχει ενδυματολόγο. Ποιο στην κορεδέφτει δεν τη το λέει. Ρε φίλε το είδε αλήθεια σου λέω τώρα. Το είδα, παιδί μου, το είδα. Δεν διορτένω. Δε, δε να, δε, να, δε, να το βάλει ένα κοριτσάκι να αναπέρσουμε κάτω, να πούμε από την ομορφιά. Έλεω, ρεφίλε, έλεγκα. Καλά και αυτοί για κοριτσιάκι τραγμένη. Δεν είναι για χρέο. Γεια σα πω άλλη. Γεια σου. Κάνεις. Ε, τι να κάνω εδώ, Βλέπω κύκλου που κάνουν κάπω έτσι. Ποιο τα κάνει αυτά, Μην με φέρνει σε δύσκολη θέση. Βλέπω κύκλου, τα... κράτα μόνο αυτό. Και ελπίζω όταν μεγαλώσω να γίνω κυριλέ. Μη... Γιατί για την ώρα θέλω μόνο να κοιμάμαι. Όταν μεγαλώσω θα τα κόψω όλα αυτά και θα γίνω κυριλέ. Συγχαρτήρια και για το νέο μέλο του Ριάλ Εφεύρεφηλαιο. Τον Ναργύριο Τοντινόπουλο. Περιμένω... Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να σε καλά, Κερνάω. <laughs> Έλα, για, για. Κερνάω πάνω σε μπουλτόζα, γεια. <laughs> Ο τρόπος που αποχαιρετήσατε, που τιμήσατε μάλλον τον εκλυπώντα και κυρίως το απόσπασμα με τη μάνα, σου σηκώνει την τρίχα. Θέλει μεγάλο ψυχική ευγένεια για σε τόσο μικρό απόσπασμα να προκαλέσεις έτσι ρίγη συγκίνησης. Και βέβαια και το τραγούδι που επακολούθησε θα τον θα κάνει όλους αυτούς που έχουν φύγει περήφανους. Παιδιά, συγχαρητήρια. Είχα πάλι ότερα δεν ενδιαφέρονταν κανένα κράζατε. Τώρα που ενδιαφέρονται η τρελέ, α πούμε, η άλλη ζωή, την κράζεται πάλι για την κυνηγά τη κάμερε. Δεν σου πω κάτι περίοδο έχετε. Ναι. Διαρκία. Ναι. Αγόρι μου always. Πάρτε κάτι, βάλτε κάτι, αφήστε μα. Δε, δεν κάνουν αυτά τα πάνω, πάνω, τίποτα. Νουροφέν! Τίποτα. Ξέρετε, τίποτα να μάθουμε χαπιά. Εμεί είμαστε μοντέλου, του ταμπόν. Το ταμπόν είναι το, το... το ωραίο γιατί κρέμα και το σκινάκι από κάτω και αν σου τραβήξει κανεί ανι εγώ κλείσει τα χέρια. Στα κουκλά και τα ξύνα. Κοίτα, όταν φορά ταμπών, προκαλεί άλλε καταστάσει. Πες, μίλα μου από την προσωπική εμπειρία. Θε να ζωάνο ανοιχτό. Ανοίξου μου. Άνοιξε, άνοιξε, πέτα, γιατί δεν αντέχω. Πέτα. Άνοιξε. <Σιουργίου> Εσείς ποιος είστε; Είμαι ο Ψύφιος της Αρσενάς. Πώς λέγεστε; Είμαι ο Αλέξης Σίπρας. Από ποιο μέρος είστε; Είμαι από την Ελλάδα. Τι να έκανε λίγο πριν έγινε αυτό στο περιστήλιο εκεί που γίνονται όλα τελικά ε, της Βουλής. Συναντήθηκε ο πρόεδρος με την πρόεδρο και είχαν αυτόν τον διάλογο χωρίς τίποτε άλλο να συμβεί όλα τα άλλα κίνησαν ομαλά όπως φαντάζεται ο καθένας. Ο Αντώνης Σαμαράς μας έχει λείψει, αν και τώρα τα τελευταία κάνει κάτι εμφανίσεις με το σπασμένο το χέρι, προκαλεί και ρίγη συγκινήσεως, είναι λογικό. Απ' τις κατάρες είναι όλο αυτό που του έτυχε εκεί, ούτε σε μπάσκετ, ούτε τίποτα. Από τις πολλές κατάρες θα έπεσε κάποια στιγμή και έπαθε αυτό που έπαθε... Ο, το καλό όμως είναι ότι πάει και στο εξωτερικό και μιλάει και το, την ψυχρεμία που πρέπει να έχει ένας πρώην πρωθυπουργός αγαπητός από το λαό, από το κόμμα του από παντού αγαπητός μίλησε λοιπόν ο Σαμαράς για άλλη μια φορά και είπε για τη φόρα, τη φόρα την οικονομική που είχαμε πάρει αυτό το οποίο ελπίζω είναι γρήγορα με ένα κείμενο και μια συμφωνία σωστή να επιτραπεί να βγούμε από την έξοδο χωρίς να χάσουμε Την αναπτυξιακή φόρα που είχαμε πάρει, την αναπτυξιακή φόρα που είχαμε πάρει και που δυστυχώ εκείνο το μεγάλο το πρόβλημα τη βλέπουμε αυτή την ε, ροπή, την τάση προς ανάπτυξη να μετατρέπεται σε τάση προς ύφεση και πάλι. Τέτοια φώρα. Φοβερή η φόρα, το θυμόμαστε όλοι. Πριν κάποιου μήνε είναι τέτοια η φόρα που, όπω βλέπετε, τέσσερι μήνε μετά έχουν τελειώσει τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα και καταραίουμε κανονικά. Αν δεν έρθει η συμφωνία και αν δεν έρθουν τα χρήματα, όχι για να πληρωθούν μισθοί και συντάξει, για να ξαναπληρωθούν οι δόσει. Και όλο αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι, το κυκλικό που γίνεται τα τελευταία πέντε χρόνια με μοναδική επιτυχία. Επειδή ένα λαό θέλει το πάση θυσία στο ευρώ, ή εν θέλει το ευρώ γιατί δεν βλέπει κάποια άλλη διέξοδο στον εαυτό του, ώστε να δοκιμάσει και οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα πολύ ωραία γίνονται, έτσι πολύ επιγραμματικά. Ο Βενιζέλος από την άλλη, είναι η ώρα που ακούμε το δίδυμο, ο Σαμάρας Βενιζέλος, ο Βενιζέλος από την άλλη ε, έχει στόχους και έχει καταφέρει το ρήγμα. Τα έχω βρει με την καλή κυρία Μέρκελ, αλλά μου τα χαλάει ο κακός κύριος Σόιμπλε. Βρει με την καλή κυρία Μέρκελ, αλλά μου τα χαλάει ο κακός κύριος Σόιμπλε Να το, το ρήγμα. Το δημιούργησε και ο Ευάγγελο Βενιζέλο. ωραίο είναι ότι όλοι αυτοί εμφανίζονται χωρί κραβάτε πια και ο Βενιζέλο ή δήλωσε την χωρί γραβάτα και ο Σαμαρά και γενικότερα, χθε που έβλεπα το Δελτίο και είχαν δηλώσει όλου του Σαββατοκύριακο, Γραβάτα δε φορά κανεί πια έδωσε γραμμαίω λέξη. Και πάμε. Κανονικά προχωράμε προ την επαναστατικότητα και προ την ρήξη, χωρί να φοράμε. Γραβάτε. Σήμερα το πρωί με γραβάτα όμω ο καμένο, ο Καμένος επιμένει. Η τώρα δεν φορούσε, οι δύο τους βρέθηκαν στο παράθυρο και τάπανε. Εγώ θέλω να, να, να πήγουμε στου εξαιρετικούς συνεργάτες σας, οι οποίοι έχουν και ωραίο αρχείο να μαζέψουν πόσα τελέγει τη Νέα Δημοκρατία και του παζότου του κοινού αυτού πλέον μορφόματο, γιατί είναι πακέτο πια παζό και Νέα Δημοκρατία, δεν είναι σημαντική Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ του παρελθόν Έχουν πει ότι την αύριο Έχουν κλείσει τις τράπεζες τουλάχιστον 150 φορές τα στελέχη της Πασοκονεοδημοκρατίας οι οποίοι στηρίζουν τους δανιστές Ευτυχώς δεν τους ακούει κανείς. Δεν είναι, είναι πλέον το αξιόπιστοι το συνομιλητές. Τη Δευτέρα το... κλείνουμε, τραβάτε τα λεφτά σας. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Άλλοι υπουργοί έλεγαν... Να σηκωθούν αυτά παρακαλώ παιδί. πολύ να ανακαλέσετε. Λοιπόν, όλα αυτά. Εμεί στηρίζουμε αυτά την Ελλάδα. Και όποιο διαφωνεί μαζί σας δεν σημαίνει κ. ότι κ. στηρίζει τους Δανιστές. Κύριε σας παρακαλώ λοιπόν να ανακαλέσετε το Διότι αυτού του είδου η αλαζονία Το μόνο πράγμα το οποίο κάνει Είναι να δυναμητίζει το πολιτικό σκηνικό Κυρία Μαζευτείτε εγώ... λοιπόν Σας παρακαλώ πολύ Σεβαστείτε τα στον κύριο Σαμαρά, τους υπόλοιπους όχι σε Σεβαστείτε να... τους υπόλοιπους συναντέλφους σας Και να μην, να μην συνεχίσετε Αυτή τη λογική Το καταλάβατε Τάπανε, τάπανε εκεί το πρωί με αμφισβητήθηκε ο πατριωτικός χαρακτήρας, ξέρω εγώ της Ντόρας Μπακογιάννη, γενικός... Τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκου, ήταν εκεί το ώρα του παράθυρο. έπρεπε να το υπερασπιστεί. Αναγκαστικά υπερασπίστηκε και Σαμαρά μέσα σε όλο αυτό. Δεν το έθελε κύριε. φαινόταν τι να κάνει όμω. Μιλούσε για την παράταξή τη που είχε φύγει κάποια στιγμή, αλλά ξαναγύρισε τώρα και αναμένεται να ξαναγυρίσει και με άλλα αξιώματα και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μήνυμα Ακροάτρια. Η Μάροι Άνεργη, η οποία κατά καιρού μα στέλνει μηνύματα εδώ, έχει χαθεί τώρα τελευταία. Ε, όταν θέλετε να διαβάσουμε μήνυμα θα το ξεκινάτε ως εξή. Όπως το ξεκινάει η Μάρο λέει Ξέρω ότι δεν θα το διαβάσεις γιατί κάνει τζις Τζιχ γράφει για την ακρίβεια Τζις Όταν βλέπω εγώ τέτοιο μήνυμα μου αρέσει πάρα πολύ Γιατί αυτά που, που ακολουθεί Θα σας πω και τι ακολουθεί Αυτά που ακολουθούν είναι πραγματικά πολύ σοβαρά Και όντω μας φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση Γιατί μπορεί να μας φέρει ακροατή σε πολύ δύσκολη θέση Με αυτά που γράφει και σκέφτεται. Λοιπόν, το διαβάζω τώρα ολόκληρο το μήνυμα της Μάρος, της φίλης μας, της Άνεργη όπως υπογράφει. Ξέρω ότι δεν θα το διαβάζει γιατί κάνει τζιχ. Για τις δύο-τρεις συντάξεις της Παπαρίγα και της Αγωνίστριας της Εκάλης την Κανέλη. Καλημέρα σας. Αυτό ήταν το μήνυμα. δύο τρει Από όσο ξέρω δεν παίρνει δύο ή Παίρνει πολύ περισσότερες, ψάξτο, η Αλέκα πρέπει να έχει πάνω από 8 συντάξεις, για την Λιάνα δεν τίποτα, μόνο λες ότι είναι αγωνίστρια τη Εκάλης, εντάξει, έχει απαντήσει η ίδια πάρα, πάρα πολλές φορές. Αλλά όταν ψάχνετε τέτοια θέματα, επειδή ξέρω πώ τα ψάχνετε, τα ψάχνετε κανονικά γιατί οι συντάξεις είναι 8, 8 συντάξεις, οπότε αυτά πρέπει κάποια στιγμή κάποιο να τα πει, να αποκαλυφθούν, για να προχωρήσουμε μετά στα... Ηπόλοι,πα νομίζω η κυβέρνηση τη αριστερά θα βάλει τάξη και στο συγκεκριμένο θέμα των πολλών συντάξεων που παίρνουν διάφοροι πολιτικοί. τι έχουμε τώρα μετά από αυτό γιατί κομμάτι του λαού ήταν και ας Α ακούσουμε και τον συμπυκνωμένο. Ρε δεν σου φαίνεται παράξενο. Όποτε πάει ο Τσίπρας στην Ευρώπη, να πηγαίνει και ο Σαμαράς που έχει πόνου στο χέρι. Αλλά να, πεις, να μου πει μπρο στη τι είναι ο πόνος Παιδί μου, έχει λόγο ο Σαμαράς να πάει, άειτε έτσι. Ναι. Βοηθάει. Ναι. Πάει ο Τσίπρας, πάει ο Βαρουφάκι, όλη την ώρα εκεί κόντρα, κόντρα, κόντρα. Ναι. Να πάει και ένα άνθρωπο να υπερασπιστεί του του, του Τώρα τα Μα, Τώρα τα λέω σωστά, παιδί μου. Δεν θα γίνει Δεν κανείς κανεί του που δεν τις κανείς και είναι όλη η Ναι, ό, ό, ό, oh, Μετά θέλουμε να μας δανείσουν Κόντρα, κόντρα και θες και έφτα. το διάλο, μόνο άσε με τώρα. Mm. Θυμήθηκα τα παλιά και λέω ότι πόσο μου λείψε. Mm. Mm. Κρίμα να μην τον έχουμε, κρίμα. Πρώτα απ όλα δεν θα πας με τη Βαρβάρα, την εγώ θα σου δύο, δύο. Ναι. Έλα, παιδιά, να Όλο είναι το δυνατό μου. Δύο και κόλλα μωρή. Ε, βέβαια. Τόσο εύκολο με ένα τηλεφώνημα δεν το έχω. Τα βιβλιά είναι πασέρεα αποστόλη. Σιλικόνε και μαρικίε. Δε, δεν βαριέσει η δουλειά να γίνει. Η προθυμία μετράει. Κόλε, κόλε. Αποστόλη είναι, είναι πιο καλά. Οκ, okay, μέσα το έχω. Αλλά πρόσεξε. Θέλω να μου παίξει και εκείνο το τραγουδάκι. Το τραγουδάκι θα μου παίξει. Την πρώτη μου την κόμενα τη λέγανε Βαρβάρα και το έκανα από δαράτ του ζωγράφου Αγία Βαρβάρα, κάτι τέτοιο. Την πρώτη μου την κόμενα τη λέγανε Βαρβάρα. Το πήγαινα ζωγράφα, για παίζει φίλο ο γιατί βλέπω ότι έχει αλλάξει το από αυτή την εβδομάδα δέκα και μισή θα παίζουμε. Δευτέρα τρίτη, Δευτέρα τρίτη, και μισή. Ε, μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση ποιος εδώ στην εκπομπή του αυτονού του Καλαμούκη. Ε? Ναι, ναι, κάντε, κάτε. Κίταξε, εγώ είμαι γέννημα μαθρέμα δραπετσονίτης yeah. και από παλιά οικογένεια. Να σου πω κάτι σχετικά με τη θρησκεία και τα λοιπά. Πώς εξηγείς εσύ, γιατί το διακομωδείτε, εντάξει, εγώ δεν θέλω να σου, ο καθένας έχει το δικό του αυτό. Πώς εξηγεί το ότι... Αν πάρει του Σταυρού, όταν πάρει βασιλικό, πιάνει ψωμί χωρί μαγιά. Ή τα φυδάκια τη κεφαλαιονιά που τα έχω δει με τα μάτια μου, που βγαίνουν την παραμονή τη Παναγιά. Αυτά πώ θα εξηγήσει. Καλά, και του Κόπερφιλ δεν το εξηγώ, πώς... αλλά το βλέπω. Είναι εντυπωσιακό. Δεν με νοιάζει εξήγηση, σε νοιάζει αλήθεια. Να σου χαλάσει το ωραίο, το παραμύθι του Κόπερφιλ. Αυτά δεν είναι δηλαδή πράγματα, δείγματα του ότι υπάρχει. Πε στο Βούδα, πε στο Μανταρίνη, ξέρω εγώ πώ θα το πει α πούμε. Μανταρίνο είσαι. Ναι. Ρισκάκι, καταρχήν, σε σεβασμό, έτσι. Σε ποιον? Σε σένα. Α, λογικό, γιατί όμω. Που τα λόγια μου, έτσι. Βρέστε. Σα ακούω χρόνια, και εσένα και το θύμιο, που δουλεύω σε τράπεζα, δεν σου λέω ποια είναι. Τι σημασία έχει έτσι κι αλλιώς, μία τι έχει όλε. Για πε. Είσαι απίστευτο, έτσι, ετοιμόλογο. Καλό σου. Πού να βρει τον ποπό μου. Που ήδη τον παίζει, έτσι. Ναι, τι θε. Πόσο ωραίο κοιμάται το κοκουάρατο, 24ωρο. 22. Μα δεν το ξέρει. Ξέρω, φορώ. ε. Προσωπικό μου σχόλιο αυτό. Λέγε. Αν άκουγαν την ελληνοφρενή τζεραδοφονική, κάθε μέρα τουλάχιστον στη μισή Ελληνές. Σίγουρα η κατάσταση ήταν διαφορετική. Επίσης, άμα θέλαμε η κατάσταση να είναι διαφορετική, θα ήταν διαφορετική. Άστο τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Κάτσε. ρε. Μας πω να είναι κρότο. το γρήγορα. Η κυβέρνηση είναι αριστερή. Και για του δημοσιογράφου να πω λίγο κάτι. Πες. Μπορώ. Αφορώ όλοι αυτή που το παίζουν αντικειμενικοί. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι, πώ μετά γινόντουσαν να πούμε πολιτευτέ. Δηλαδή, άμα πάρουμε από τέρε που είχε πει Παναγιοτόπουλο και το όλα. Όχι, αλλά δεν είναι αυτό με αυτού. Το, το ωραίο με αυτού είναι ότι μετά και την πολιτική αποτυχία ξαναγυρνάνε στο προηγούμενο. Ότι του περίμενε μια καριέρα με ανοτελεία και ξαναγυρνάνε γιατί λείψαν στη δημοσιογραφία. Αυτό είναι το ωραίο με αυτά. Θε τι μου θυμίζει αυτό, ε? που λέει 20 χρόνια που πιάνα και με ακόμα παρθένα. <ΣΣ> Βαδίζει στα βράχια, στην καταστροφή, στην έξοδα από το ευρώ. Μουσική πρόκειται να υποχωρήσουμε σε παράλογες απαιτήσεις. Πρόκειται, είπε, πρόκειται. Το ακούσατε, δεν είχε το δεν μπροστά. Το είχε δηλαδή, αλλά το κόψαμε εμείς για να το κάνουμε πιο αληθινό, επειδή ξέρουμε ότι σας αρέσουν πολύ τα αληθινά. Γι' αυτό έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε κι άλλες αλήθειες. Είναι το καθημερινό του Αλέξη Μητρόπουλου. Κι εγώ που υπερέβαλα λιγότερο από κάθε άλλο φίλο και σύντροφο προεκλογικά, δέχομαι και επαναλαμβάνω ότι υπερβάλαμε ω προ αρκετέ δεσμεύσει μα. Μάλιστα, ενθυμίστε, όταν ήρθα σε αντιπαρέτηση με κεντρικά στελέχη του κόμματο, όταν είπα ότι τα 26.000 άρθρα μνημονιού δεν σκίζονται. Ναι, σκίζονται με ένα νόμο και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε μέρα βγαίνει ο Αλέξης Μητρόπουλο σε κάποιο μεσονήμερο και λέει αυτά που λέει. Οπότε, και να θέλουμε να τον αποφύγουμε, δεν μπορούμε. σαν τον Άδον. Θα πέσουμε πάνω του. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πηγαίνει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατέρινα Κρυβοπούλου. Μεστο βράδυ έχουμε και τηλεοπτική ελληνοφρένεια και σήμερα και αύριο νέα επεισόδια. Στις 10 Όμω είναι η νέα ώρα έναρξης. Γεια σα. Ναι. Περίμενε να πάρω το αστυρό ύφο μου. Εσύ τι είστε. Το π***** σου. Πώς λέγεστε. Π*****. Και να το παίξω στο Ίκοσταντοπούλου. Άι μωρί. Από ποιο μέσο είστε. Από το μέσο παραγωγής. Θες να μας παράξεις. Δεν υπάρχει τύπος παράξεις. Σπαράξεις είπα. Σπαράζω μέσα μου. <laughs> Πώ τολμάτε και βάζετε στο ίδιο τσουβάλι τη ζωή με τον Μιχελογιανάκη και τον Άδωνη. Αφαίρετα, γιατί όχι. Έχει κάποια άλλη προτίμηση, θεωρεί κάποιον πιο σάικο από τον άλλον. Πολύ μεγάλο δίλημα. Τρίλημα είναι, δεν είναι. Δίλημα είναι τρίλημα. Τρίλημα, τρίλημα, τρίλημα. Το τρίλημα που δεν είναι δόκιμο, Μωρή, το δέχεσαι όμω, ε. Τασκάλα, σου λέει ναι. μετά. Αυτά μαθαίνετε στα παιδιά μα. Ποιο, ποιο τη δέχτηκα. Το τρίλιμα που δεν είναι δόκιμο. Ε, είναι λίγο παίγνιο. Αμπά. Ω εκ τούτου δεκτό. Ναι, οι δασκάλε έχετε και δικαιολογίε. Τι υπονομένα ήταν αυτά που έλεγε ο Φίμιο για συνεδρίε μία με δύο, όταν μίλουσε για τη Και το Νάδονη και όλου αυτού. Α, ό,τι γενικώ είμαστε, μια συνεδρία εδώ πέρα, μια ανοιχτή ψυχανάλυση που λέμε. Τσάμπα, ε? ναι. Τσάμπα. Τσάμπα. Και ψυχοθεραπεία. Αυτό. Εκκτονώνονται οι ριζέ στο Twitter, έτσι πέφτουν τα συστήματα, αμέσω χτυπάνε, χρυσαυγείτε άλλε μέρε. Ναι, ναι, το είδα. Ναι, αυτό εντάξει, είναι, είναι μια ανοιχτή συνεδρία, φίλη μου. Και οι ελληνοφρενεί είναι καλά, θα λέμε στο τέλο. Είμαστε όλοι καλά. Ναι, μέχρι να το πιστέψετε. Μήπω ο Σταύρος δεν θέλει να τα γκρεμίσει γιατί εγκρεμούν και φοβάται, λέει μπέσουν οι συγκεφάλι μας Α, σωστό, γιατί άμα είναι με γάμα κάπα κινδυνεύεις Επειδή εγκρεμούν ρε παιδί μου και, και αυτό έχει το πρόβλημα Ένα είναι αυτό και ένα είναι ότι δεν είναι του γκρεμίσματος είναι του χτισήματος κυρία Ναι, είναι του χτισήματος ρε παιδί μου Θέλει να φτυκώσει και άλλες γέφυρε. Πήρες... Διόδια κυρίω. ναι Επειδή έχω δουλέψει στα δηληστήρια δύο χρόνια, άμα ασφαλίζανε τους εργαζόμενους για 100.000 ευρώ τον καθένα, θα τους προσέχανε και με τα κοστιμάκια θα πηγαίνανε. Αλλά στα λ**ια τους, τέτοια καθάρματα είναι εργοδότες. Άντε για ρε φίλε. Θα μα βάλει μέσα τελικά. Περιμένω μια ώρα. Φυσικά, περιμένει μια ώρα, δεν χρεώνει μια ώρα. Ακούγοντα την Όλγα και τον Μπουμπούκο μετά, δεν περίμενα ότι θα το προστατεύετε κιόλα. Γιατί να μην τον προστατεύσουν τον Μπουμπούκο. Δεν είναι η που εξαφάνισε ο Μπουμπούκο. Δεν θέλει προστασία ο Μπουμπούκο. Πρώτον. Δεύτερον, μα έχει δώσει εμά το ψωμί ο Μπουμπούκο όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν προστατεύσουμε και τον Μπουμπούκο, δεν προστατεύουμε το ψωμί μα. Θα γίνουμε μέσα κι εσά. Μα βγαίνει ο άλλο και λέει ότι απογραφικό και τρελό του χωριού τον αναγάρετε σε έγκυρο πολιτικό σχολιαστή και δεν το βγάζετε στη φόρα του ακού. Το απ' τον Λαζόπολο. Και να με τα το, το, το Θήμιο και από τον Αποστόλη. Σωστό κι αυτό. Ε, μα... Αν σου πω ότι τα ζώτα δικά μας δεν το βρήκανε να το κόψουνε, τα με πιστέψεις, όχι, αλλά αυτό είναι. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Τα ζώτα δικά σου, τα 70.000 ζώα που τον πληθίζουν. Σωστό κι αυτό. Εμά μπορεί να λουφάρει κι ένας να κομμενήσει μια άλλη. Σωστό. Να σου πω, έφυγε, σα αδίκησε η ζωή που ξέρω εγώ. Λέει ότι <laughs> παπαγαλάκια και λαμόγια του δημοσιογράφου. Το ότι λένε ψέματα, σα αδίκησε. Όχι, λίγο. Άι, συγχαίρ, πέσε εκεί τα πράγματα πώ είναι. Yeah. Δεν μίλησε για τα λαμόγια, yeah. για τα λαμόγια yeah. τους δημοσιογράφου yeah. γιατί δεν μίλησε. Yeah. Που γλύφονται για να πάρουν θέση στα Υπουργεία και από εδώ και από εκεί για να πηγαίνουν ταξιδάκια δωρεάν. Yeah. Σού παγόρι μου, για να πα μπροστά πρέπει να μάθει να αναλύσει. Έχει πάρει εσύ διαφήμιση τη σεδρά. Δεν έχω πάρει. Ξερο από την αλήθεια, ξερογύφωμαι δεν έχω πάρει. Ε, γλίτσε! Αγούρακι μου ότι δύο δίκη τι αφήσει το να του μηνό έωσε το βεβράκι στο σκάι. Χωριό λέει στο μαραφών εκεί που θα τρέξουμε. Εκαλά, δικαιωματικά κιόλα. Δηλαδή, τα νερά τη μαγούρα πώ βγήκαν νομίζει. Επειδή ο σκάει <laughs> τότε έστω σε τα νερά, δικαιωματικά. Ε, Έχω εγώ που δεν έχω κανένα παράπονο από την Ειδά, δεν το συζητάμε, αλληλικρινά μιλάω. Έχω εγώ τη δυνατότητα να πάω σε άλλη εταιρεία, από έτσι κι αλλιώ την Ειδά θα χρησιμοποιήσω. Την οποία το τονίζω ότι δεν έχω κανένα παράπονο και α παραμείνει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Παρ' όλα αυτά, το δωράκι ο διοικητή που θα φύγει τώρα στις δύο του μηνέα το έδωσε στο Skype. Καλά ρε παιδί, γύρισε όλους τους πολέμους τη γη αυτός ο παπάρα ο Άδωνης, γλίτος επανάθεμάτων, ήρθε εδώ να μας τον έρωτα. Ναι, ευτυχώς, ευτυχώς ήρθε. Την ταμπλέτα μην ξεχάσετε, την ταμπλέτα με την πρώτη ευκαιρία, όπου Έτσι. τη βρείτε, χρησιμεύει για σουβέρ. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια. εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές όλων των μέτρων που εξαθλειώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύψη. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι να σταματήσουμε την καταστροφική λιτότητα να καταργήσουμε τους μνημονιακούς νόμους και τότε να κάτσουμε επί ίσης στο τραπέζι τη διαπραγμάτευσης. Και τότε να κάτσουμε επί ίσης ώρες στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης Εσείς ποιος είστε Δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος Πώς λέγεστε Ελένη Πώς λέγεστε Βάσια από τη Μυτιλίνη Κύριε από κύριε ποιο κύριε μέσο κύριε. είστε Είμαι από την Ελλάδα Έχουμε όμως και κόκκινες γραμμές Έχω και κότρο μια βότα.